να μας φέρουν εδώ λαθρομετανάστες, ε, είναι ανεπίτρεπτο. Τα παιδιά αυτά που, που μένουν και πόσοι ήρθαν εδώ πέρα για σχολείο δηλαδή, πόσα παιδιά είναι. Από το ΚΙΤ ήρθαν 27 παιδιά. Πώς ήτανε παιδιά. σε άλλο σχολείο πιο πριν. Δεν ξέρω που ήτανε, έρχονται από το ΚΙΤ από ό,τι μάθαμε. Αυτή είναι Μητυλινή, παλιότερο είναι το χητικό, είναι Μητυλινή που τα προηγούμενα χρόνια Δεν θέλανε τα παιδιά τους στα σχολεία να έρχονται σε επαφή, να ακουμπάνε με τα παιδιά τα μεταναστόπουλα που έχουν περάσει με χίλια βάσανα και είχαν βγει στην Μυτιλίνη και κλείναν τα σχολεία, κάναν δύο και όλα αυτά μας ήρθαν στο νου επειδή χτες ένας 19χρονός μετανάστης από το Ιράν που ζει στη Μυτιλίνη τα τελευταία δύο χρόνια κατάφερε και έβγαλε πολύ μεγάλη υψηλή βαθμολογία 18,25% Έχει γράψει σχεδόν άριστα στα τρία μαθήματα, στην έκθεση έγραψε πιο κάτω, λογικό. Και πανηγυρίζει αυτό το παιδί, είναι ο κούρος, κουρός όπως ο ίδιος συστήνεται, Νουρ Μοχαμαντί Μπαϊγκή από το Ιράν. Ήρθε με την οικογένειά του, με τη βάρκα, πέρασε, έζησε στο κίτ της Μόριας, στο περίφημο. Μετά πήγε στο Καράτε διάσημη προορισμή στη σύγχρονη Ελλάδα και τελικά μετά από τα πολλά... Η οικογένειά του βρήκε ένα σπίτι. Παρ' όλα αυτά, πήγαινε, δεν ήξερε, γκρι ελληνικά. Πήγαινε στο σχολείο, έμαθε ελληνικά, πολύ καλό παιδί, πολύ ωραία εικόνα, πολύ αισιόδοξη εικόνα. Κοντράρι με αυτού του άπιου που κλείναν τα σχολεία και φώναζαν για του μετανάστε. Και τώρα θα τον βλέπουν, θα βλέπουν τη σκόνη του που θα προχωράει και θα πάει στο πανεπιστήμιο. Και μπορεί να πάει και στο εξωτερικό, και για αυτόν είναι όλα εύκολα. Και πάντα χαμογελάει και θα μείνουν αυτέ οι φάτσε, οι σκοτεινέ. Οι κυθροπέ να κοιτάνε και να μπορούν και να πρέπει να αναλογιστούν τι πήγε στραβά, αυτοί έχουν μείνει πίσω και αυτό προχώρησε. Γιατί φαντάζομαι πολλά από τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που ούρλιαζαν τότε στη Μυτιλίνη και στι άλλε περιοχέ, αλλά επειδή στη Μυτιλίνη γίνεται η κόντρα των εικόνων χτε και σήμερα, φαντάζομαι πολλά από αυτά τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει τους γονείς, με αυτού του γονεί, με τέτοιε φοβίε, δεν θα κάνουν τίποτα στη ζωή του. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν τίποτα. Στη ζωή τους εδώ, ο νεαρός Αριστούχος. Με θετική μαθηματικά, έγραψα 20 μαθηματικά, 20 φυσική, 19,5 χημεία και 13,5 έκθεση. <μμμ. συσκεκριβ> Είσαι πρόσφυγας, σωστά. Είμαι πρόσφυγας. Πριν από τία χρόνια ήρθω εδώ στην Ελλάδα. Από πού ναι. Είσαι. Από το Ιράν. Ήρθες εδώ με το μεταναστευτικό κύμα. <συσκεκρι> ναι, ναι, ναι, <συσκεκρι> με τους <σχυνίσμα>. χρονείς <συσκεκρι> Ναι, ναι, ναι, <συσκεκρι> mm -hmm. το 19. Ήρθες δεύτερος στη θετική. <συσκεκρι> <συσκεκρι> <συσκεκρι> ε, δεύτερος, ναι. Με μικρή απόκληση Γιατί εντάξει, έτσι, τρία χρόνια τι να μάθει στην έκθεση τώρα. Γιατί φύγεται από το Ιράν θέλουμε... υπήρχαν δύο φορέ λόγοι, εγώ πώ έχουμε κάποια προβλήματα Ήταν εύκολη η μετάβαση στην έτσι. Είναι... Άρα, έχει περάσει δύσκολα Πάρα πολλά δύσκολα Μην βλέπετε έτσι, έχω περάσει τρομερά πράγματα. Ο οποίο στην κυριαξία χοροπηδούσε από τη χαρά του, ε, χαμογελούσε πάντα με το χαμόγελο, απαντούσε του δημοσιογράφου, από χτες έχει βγει σε όλα τα κανάλια, το χαίρεται, όπω πρέπει, όπω δικαιούτε. Αυτή είναι η ωραία Ελλάδα. Αυτός είναι Έλληνα, κανονικό. Έχει ενταχθεί, ε, του δόθηκαν οι ευκαιρίε. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα πώ όταν ένα κράτο είναι οργανωμένο, δεν είναι σε όλε τι περιπτώσει, εδώ η τύχη μάλλον βοήθησε, πώ εντάσσονται όλα αυτά τα παιδιά, πώ προχωρούν, πώ γίνονται χρήσιμοι άνθρωποι, ανεξαρτήτω τη φυλή, θρησκεία, προέλευση. Ελλάδα είναι η πατρίδα του, αυτήν έχει ζήσει. Εδώ θα μείνει, εδώ θα προσφέρει, εδώ θα σπουδάσει και θα αφήσει πίσω. Αυτού του άπιου, τον απόπατο τη κοινωνία, ειδικά κάποιοι Μυτιλινοί, τα προηγούμενα χρόνια που είχε φτάσει μια βάρκα πλαστική με πρόσφυγε μέσα, φοβισμένου πρόσφυγε που να μην ξέρουν ούτε μπάνιο, να μην ξέρουν πού ακριβώ πάνε και αντί να του υποδεχθούν μια ομάδα Μυτιλινιών, γιατί οι πολλοί Μυτιλινοί του υποδέχτηκαν πάντα κανονικά και πολύ καλά θυμόμαστε και τι Γιαγιάδε, έβλεπαν λοιπόν αυτού του κάφρου από πάνω να βρίζουν το φουσκωτό, τη βάρκα και να την αποθούν να μην πιάσει την ξηρά, μέσα σε, αυτές, σε αυτή τη βάρκα ήταν και κάποιε. έγκυες γυναίκες θα θυμηθούμε αυτό το απόσπασμα αυτών των τύπων Στα αρχίες μα! Στα αρχίες μα! Αμέσω από Παραισίκια και από το Χαϊνιστάν Ποιο σου είπε να έρθει εδώ Όταν μην πήρεις πάρκα Όταν δεν πήγες πάρκα από το να μην Να σαν η Ας το βγάλω Του νέες Πιτώσεις με πάντα σαν καμίστης μόνοι Τα πού γιατί ξέρουν και τα νίκη μέσα στο πόλεμο Μέσα στο πόλεμο Κιχολιάνα Είσαι καστρωμένοι σε αρχή μας Εμείς οι καμίσταμοι Στη Μιτιλίνη, εκεί πήγαμε στο, στη Μόρια για δύο-τρεις για δύο, μένες εκεί ήμασταν. Μετά μας πήγανε σε έναν άλλο καταβλισμό που άνοιξε στο Δήμο Μιτιλίνης εδώ, το καράτεπε, που, έ, που το όπλησαν. Και μετά όταν το έξωναν το Καράτεπέ πήγαμε στο, στο καινέρον το κάμπ που έχουν φτιάξει. Δεν μου πεις την πρώτη εντύπωση όταν πήγε στη Μόρια. Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι Δεν καταλάβανες πώς περνάει ο χρόνος. Δεν, δεν ήξερε καν πώς γίνεται, τι γίνεται. Δηλαδή ήσου να στι τις για τις πιο βασικές ανάγκες. Για το φαγητό, για, για να πας να κάνεις πάνιο, για τουαλέτα, για, για να πάρει χαρτιά. Δηλαδή τα πάντα, πάντα στις ουρές. Το φαγητό συνήθως πάνω από μία ώρα. Το ήταν. καθένα. Το καθένα. Καλά, ναι, το καθένα. Και η του τουαλέτα συνήθως μισή ώρα, από το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό. Ήταν λίγο θέμα Αν σε κάποια ώρα θα είχε ζεστό νερό, Αν δεν έμπαινες, δεν είχε ζεστό νερό. Οπότε εντάξει, αυτό δεν λίγο. Πόσο συμπυκνωμένη ζωή μέσα σε δύο χρόνια έχει ζήσει αυτό το παιδί. Και τα χρόνια, γιατί στο Ιράν που ήταν, Ο πατέρα του αντικαθεστωτικό, προφανώ δεν θα περνούσαν και τόσο καλά. Πήραν το δρόμο, πήγαν στην Τουρκία, με τα πόδια μετά στη Βάρκα, η αγωνία τη Βάρκα, έμειναν 50 μέρες στην Τουρκία, πέρασαν και μετά άρχισε η ελληνική υποδοχή στη Μόρια. Τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγα στο κολαστήριο αυτό, παρά τι όποιε βελτιώσει, μετά στο Καρατεπέ, το οποίο έκλεισε και τελικά να βρουν σπίτι, και τώρα στον απόλυτο θρίαμβο. Προχώρησε, διάβασε, έμαθε τη γλώσσα. Τον αποδέχτηκαν οι καθηγητέ, τον βοήθησαν οι καθηγητέ, οι φίλοι του, όπω γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει, και θα προχωρήσει. Έχει όλη τη ζωή μπροστά του, δίνει το καλύτερο μάθημα και κοντράρει με όλου αυτού, ξαναλέω, του άπιου συμπολίτε μα. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά αυτή η κατηγορία, ειδικά αυτό που φώναζε και έβριζε και σπρώχνανε τη βάρκα με την έγκυο μέσα, με την έγκυο μέσα γιατί κινδύνευε ο πολιτισμό. Και ακούσαμε ο πολιτισμό του, και ακούσαμε πώ εκφραζόντουσαν και τι σήμαινε για αυτού πολιτισμό. Και ακούμε εδώ τον νεαρό Κούρο. Πώ ακριβώ διατυπώνει τον πολιτισμό του και τα με τα πολύ σωστά πια ελληνικά του. Φεύγουμε από τη Μιτυλίνη, φεύγουμε από όλα αυτά. Πάμε στην Καλαμάτα, γιατί βγήκε το μικρόφωνο έξω και είναι μια κυρία, μίτσοτακική από ό,τι φαίνεται, η οποία δηλώνει ευθαρσό. Δύσκολα τα πράγματα. Ε, λιγάκι είναι δύσκολα οι πολίτες, αυξίες, τα οι πολίτε με όλε αυτέ τι αυξήσει στα καύσιμα, στην ταιή, στα ανατρόφιμα. Γιατί να μην αντέξουμε, Οι Έλληνε αντέχουμε. Ζητάει η Ελλάδα! sanar para sanar sanolin va Για να φτιάξουμε τα όσα γραμμίσαν, κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει λέμε. Λένε. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η κυρία εδώ μάλλον ψηφίζει, δεν το ξέρω, δεν το έπε, εγώ το λέω αυτό, μάλλον ψηφίζει η Κυριάκο Μητσοτάκη, δικαίωμά τη λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ε, αντέχουμε. Βάλτε και άλλα μέτρα. Α έρθουν και άλλα δεινά, α αυξηθεί κι άλλο η ΔΕΗ, α αυξηθεί κι άλλο η βενζίνη, η οποία δεν αυξάνεται. Θα ακούσουμε σε λίγο. Έχουμε πολύ ευχάριστα νέα με τη βενζίνη. Μα πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Γενικώ φέρτε μέτρα, αυξήσει, πακέτα εξαιτία του πολέμου, εξαιτία του πληθωρισμού. Δεν μα νοιάζει τίποτα. Η κυρία εδώ το συμπυκνώνει πολύ ωραία. Οι Έλληνε πάντα αντέχουν εξού και το εμβατήριο το πολύ ωραίο, το εθνεγερτικό. Βελόπουλο λοιπόν, αφού μα είπε για την Ελλάδα που πεθαίνει όπω. δεν πεθαίνει, που δεν πεθαίνει όπως λένε ε, τώρα θα μας πει για κάτι άλλο πιο χρήσιμο Κύριε Υπουργέ το δίλημα είναι τι η Ελλάδα θέλει ο καθένας εδώ μέσα Εμείς θέλουμε ένα κιλό φέτα τυποποιημένου τυριού σε πλαστικό και σε δάκι και δώρο μια φέτα τυρί μαζί με μισό κιλό γάλα μισό λίτρο γάλα η Ελλάδα, ποτέ δεν Αλλά μήπω παρά έχει αποστάσει. Σε πλαστικό και σεντάκι. <Συλίου> Εδώ τα καλά εικόπεδα λοπεδα στον ήλιο, η στη θάλασσα, εικόπεδα στον Ευρώπη. Εδώ σχεδείου πόλο με φό, ακριβώ, νερό, περίπου ακριβώ και τηλέφωνο εξαρτάται την διαπραγμάτευση. Και αυτό θα κρυβίνει γιατί κάπω θα το κολλήσουμε με το πετρέλαιο. Δεν ξέρω. Έχουν μια... Όταν γίνεται κάτι στον πλανήτη, ακριβένει ένα προϊόν, κάπω το κολλάνε όλε οι πολυεθνικέ και ανεβαίνουν όλα μαζί. Βρίσκουν μια αιτιολογία ότι μπλέκεται το ένα μετάλλο, μεταφέρει τη γραμμή, το καλώδιο, κάποιο που καίει βενζίνη. Αυτά λοιπόν με την Ελλάδα που δεν πεθαίνει και το κυλοφέτα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ε, το open. Στο open θα πάμε γιατί έχουμε μείωση τη τιμή. των καυσίμων αποκλιμάκωση οπότε να ακούσουμε τη σχετική είδηση Μικρή αποκλιμάκωση παρατηρείται κυρίε και κύριοι στις τιμές της βενζίνης στην σύνδεσή μας ο Βασίλης Πανός και θα μας πει περισσότερα Έχουμε μικρή αποκλιμάκωση η οποία αξιολογείται και γίνεται είδηση να ακούσουμε ποια είναι αυτή η μικρή αποκλιμάκωση για να χαρούμε όλοι Και βέβαια θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο Ελίνα πω αυτή η μικρή αποκλιμάκωση τη τάξη του 1 έω <Ρι> Του 1 έως 2 λεπτών, του ενώ έω 2 λεπτών που παρατηρείται το τελευταίο 24 στιγμή βενζίνη πανελλαδικά, Φαντάζεται τα στ αγώνα στον ικανό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτέ. Ένα-δύο λεπτά. <Ρι> Έγινε είδηση λοιπόν ότι αποκλιμακώθηκε. Τράξτε να γεμίσετε. Τώρα που έχει πέσει, αν είστε τυχεροί και πέστε και στα δύο λεπτά στο βενζινάδικο, Φουλάρετε το, ό,τι καλύτερο. Αποκλιμάκωση λοιπόν. Ένα με δύο λεπτά, την απεί λέει όλο αυτό, η μικρή, δεν βοηθάει στο, στο συνολικό, στο ολιστικό της ακρίβειας που ζούμε όλοι μας. Κατά τα άλλα, να το, τη μικρή λεπτομέρεια, αλλά και αυτή η μικρή λεπτομέρεια έχει μια αποκλιμάκωση, όπως ακούσατε, όλα τα υπόλοιπα στην οικονομία, όλα τα υπόλοιπα πάνε καλά. Α, κύριε Τσαγαλούτη, η ελληνική οικονομία έχει το 2021. Ρεκόρ επενδύσεων των τελευταίων 30 ετών και το 2022, επειδή εμένα με λέει συνέχεια ο αρχηγό σα, Υπουργό Υπανάπτυξη και σβήνετε κάτι τέτοια, πείτε του λοιπόν ότι θα ξέρετε καλά τα οικονομικά. Το 2021 είχαμε ρεκόρ επενδύσεων 30 ετών, το 2022 πάμε για ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών. Η ελληνική οικονομία επισταϊκού Γεωργιάδη πηγαίνει καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πάρει, σαν και πριν να Αυτή είναι πραγματικότητα. Ο καινούριο στρατό με καμώρι, Να Η ελληνική οικονομία επί Σταϊκούρα Γεωργιάδη πηγαίνει καλά. Αυτή είναι πραγματικότητα. Να τους έχει ο Θεός καλά και το Σταϊκούρα και το Γεωργιάδη και φαντάζομαι σε αυτούς οφείλεται και η μικρή αποκλιμάκωση ένα με δύο σέντς στο λίτρο που είναι πολύ σημαντικό, μην το πετάξουμε έτσι μην το πετάξουμε έτσι, γίνονται βήματα και γίνονται πράγματα που έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα Α, κύριε Τσακαλώτε σας ακούμε Ο ΣΥΡΙΖΑ που προφανώς θέλει να κλέψει κάτι από την έγλη του Τραμπ και θεωρεί ότι ο τραμπισμός μπορεί να βρει έδαφος και στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μην μπορούν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να σηκώσουν κεφάλι. Μπράβο. Ωραία τα είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Αλήθειες είναι αυτές. Από τη Βουλή, απαντώντας τον Άδων Γεωργιάδη, αλλά δεν είπε μόνο αυτό, δεν είπε μόνο αυτό. Μίλησε και για... έδωσε κάποια παραδείγματα για το πόσο καλέ είναι οι ιδιωτικοποίησει. Ο ΣΥΡΙΖΑ... ιδιωτικοποίησε τι την τις που κάνανε τα στέγαστρα και τις στάσεις στους σταθμούς των λεωφορείων στην Καλιφόρνια και τι έγινε καθόσουνα και περίμενες ώρες στην Καλιφόρνια κάτω από τον ήλιο καϊκά δεν I και περίμενες ώρες στην Καλιφόρνια. zona. Estoy en California. California you dreamin' love. Y te Και στην Καλιφόρνια και παντού. Και στα Τρίκαλα, σαν το Σαράφι, <laughs> και στα Τρίκαλα και στην Αθήνα και στην Καλιφόρνια. Ο κύριο Τσακαλώνα, μοντά βεβαίω, δεν είχε προλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ να ιδιωτικοποιήσει τα στέγαστρα στι τάσει στην Καλιφόρνια, οπότε κάθεσε εκεί και προφανώ θα το έχουν κάνει οι αυτό. Και ε, το χρησιμοποιήσω ω παράδειγμα στη Βουλή, το αντιστρέψαμε εμεί, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Γενικώ, τον πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, ο πλανήτη έχει μια φαντασία εκπληκτική. Τα πάντα ιδιωτικοποιεί ακόμη και τα στέγαστρα στι τάσει. Στην Καλιφόρνια. Εδώ δεν έχουμε ακόμα τέτοια. Κάτι αεροδρόμιο έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι μπορούσε έκανε. Δεν πρόλαβε τα στέγαστρα στην Καλιφόρνια. Ο Μάιξ Βορύδης μιλάει στο παράθυρο και προδικάζει το αποτέλεσμα των εκλογών. Προφανώ, όταν ο, ο, ο Έλληνα πολίτης βλέπει από τη μια μεριά αυτήν την ενεργειακή πίεση, κατανοεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Αλλά προφανώς αυτό δεν έχει απορροφήσει το 100% της Δεν έχει συμβεί αυτό. Προφανώς εκεί υπάρχει μια ανησυχία. Από την άλλη μεριά είναι επίσης αφεύγεις ότι επιβιβί κατανοείται στις προσπάθειες κυβέρνησης εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Είναι επίσης αφεύγεις ότι επιβιβί κατανοείται στις προσπάθειες κυβέρνησης εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Όλα. Είμαι Εγώ αυτό. είμαι πολιτικός αντίπαλος Αριστεράς. Η δουλειά μου είναι, η δουλειά μου είναι, η δουλειά μου είναι να αντιμάχω με τους ουδέτερους αριστεράς. Η δουλειά μου, η πεποίθησή μου, η αντίληψή μου, το αξιακό μου σύστημα. Έχει ένα αξιακό σύστημα, είναι σίγουρο ότι θα βγει ο Κυριακό Μιζοτάκη. Ο ελληνικό λαό, όπω λέει, πιστεύεται τον Κυριακό Μιζοτάκη. Ναι, σωστό, φαίνεται, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχει συναβλία για συναβλία. Στο χαρούλι, άκουγα προχτέ το γνωστό σύνθημα, το τραγουδούσαν οι χιλιάδε από κάτω. Γενικώ υπάρχει ένα ρεύμα, απολύτω δικαιολογημένο, αγάπη, ρεύμα αγάπη προ την κυβέρνηση. Και εδώ μα λέει ότι η δουλειά του, του ξεφεύγει, είναι να είναι απέναντι στην αριστερά, μετά το διορθώνει, το βάζει σε ένα πλαίσιο αξιακού κώδικα και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά να ακούσουμε και τη συνέχεια πώ ολοκλήρωσε αυτή του τη φράση. Η δουλειά μου είναι να αντιμάχομαι του ιδέε τη αριστερά. Η δουλειά μου, η πεποίθησή μου, η αντίληψή μου, η... το αξιακό μου σύστημα. Mm -hmm. Είναι να αντιμάχομαι και να αντιπαλεύω τι ιδέε αριστερά και να προσπαθώ η αριστερά να ιτάται βεβαίω μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία. <Ροί> βεβαίω μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία και να μην έρχεται στην εξουσία. Ωραία ησυχία όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγει εσά Εβαίως μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία Βεβαίως, βεβαίως. μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πάντα, πάντα μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες Για το Βορύδη μιλάμε Ο Βορύδης μιλάει, δεν πάει ο κάποιον Ότι με άλλες διαδικασίες θα μπορεί να μπλοκάρει Στην αριστερά αυτή είναι η δουλειά του, όχι η δουλειά του, το πήρε πίσω ο αξιακός του κώδικα. Έτσι λοιπόν, για να κλείσει και το τραγούδι, το πολύ ωραίο επανεκτέλεση Έτσι λοιπόν, ησία το λέει, έχει κοσιώνει άλλη Έτσι λοιπόν έχουμε το Τούρκα Τζίαν Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι Αυτή η κυβέρνηση που χτίζει τους φράχτες Που φροντίζει τα σύνορα, που υπάρχουν σύνορα Κάνει τα πάντα, έχει στριμώξει τον Ερντογάν Είναι αστακός ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως είπε τώρα Έχασε το σήμα, το κατοχύρωσαν οι Τούρκοι Το Τουρκ Αιτζίαν, οι ελληνικέ αρχέ, όπω διαβάζω στα δημοσιεύματα και στα όσα λέγονται, εντό εκτό γραφείων δημοσιογραφικών και άλλων, πάνω και κάτω από τα τραπέζια, θα μπορούσαν να ανακόψουν αυτή τη διαδικασία εντό τριών μηνών. Από τότε που το κατέθεσαν οι Τούρκοι, που έγινε το αίτημα. Αλλά όμω δεν έγινε αυτό. Κάτι έγινε με τι ελληνικέ υπηρεσίε, τα γραφεία και το χάσαμε. Και βγαίνει το Τουρκ Αιτζίαν, το έχει κοτσάρει παντού ο Erdogan, σε διαφημιστικά και οπουδήποτε, το τουρκικό Αιγαίο δηλαδή. Θα, θα μπορούσε επίση η κυβέρνηση να κάνει προσφυγή εντό δύο μηνών από τη μερομηνία κοινοποίηση τη προσβαλώμενη απόφαση και οι λόγοι προσφυγή έπρεπε να υποβληθούν εντό τεσσάρων μηνών από την ίδια μερομηνία κοινοποίηση. Υπεύθυνος φορέας να εντοπίσει και να παρέμβει στο θέμα, διαβάζω, όταν η Τουρκία επέβαλε το αίτημα για κατοχύρωση του Τουρκετζίαν ήταν Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξη Άδωνη. Υπεύθυνο. Πλέον είναι οργανισμός βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τώρα που το κατοχύρωσαν, ο οποίος επίσης υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τουρκ Ετζία Γεργιαουργιαγούρ, Τουρκ Ετζία Εδώ είμαι. Και τώρα, ήστανα από τόσα αγώνας και δεκάδας μαχών, να, ήμες Ναγιά Σοφία αφού επίδησα τουρκοστρατιώτας. Σατμίρτε Ελληνοφρένια Χέρδελ, το Ογρουιέλ Τζέκ Radio FM, Ελληνοφρένια. Κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Εμείς έχουμε έτοιμο το τουρκικό σήμα, γιατί με αυτού, επειδή είμαστε κοντά στη θάλασσα, βλέπω να χάνουμε και το σαρονικό, μην χάσουμε και τη μετά και εκείνη, τούρκ Το τουρκ εντζίνα λοιπόν το χάσαμε, δεν πολύ το ακούτε στα μέσα ενημέρωση διότι τέτοια θέματα που κάπως στην εικόνα, την άριστη εικόνα της άριστης κυβέρνηση. Την διαρριγνύουνε, δεν θα περάσουν πολύ ή θα περάσουν έτσι με χαλαρού τρόπου. Εντάξει, και τι έγινε, θα δώσουμε μια μάχη και θα τα κερδίσουμε. Έχουμε κερδίσει άλλα 10, Είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Υγούμαστε τη βιομηχανική επανάσταση. Τώρα να χάσουμε και ένα Αιγαίο. Το χάσαμε άλλωστε μόνο στη διαφήμιση, δεν το χάσαμε κανονικά ακόμα και κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Φαντάζομαι με τα γνωστά σκονάκια θα τα ακούσουμε τι επόμενε μέρε από τα στελέχη. Αυτά λοιπόν με το με του Τούρκ Αιτζίαν, τα νησιά και τα νερά που αγγέλη φτερουγίζουν εδώ είναι η Ελληνοφρένεια στα ελληνικά ακόμα εκπέμπουμε 2111 το τηλέφωνο επικοινωνίας ελληνικά απαντάει ακόμα δεν έχει γίνει Γιουσουφάκη mm. RadioPapakiParaPolitica.gr το μέλη του σταθμού ο Δημήτρης Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού κολλητά οι πρώτες διαφημίσεις Να φανταστώ ότι θα έμαθε τα νέα από τη Λαμία. Που αθώθηκε ο Κορκοναία. Με πλειοψηφία των ενόρκων. Βεβαίω. Των παντελ... Τον... κυπαντελίδων. Τη Λαμία. Και πολύ Ά, καλά έκανα αφού ο άνθρωπο είχε πρώτερο έντιμο βίο. Ορίστε. Είχε ξανασκοτώσει 15χρονο. Όχι. Άρα είχε έντιμο βίο. Ναι, είχε πολύ ετοιμότατο. Πρώτη βεβαίως, φορά σκότωνα 15χρονο. Μισό λεπτάκι. Δεν είχε ενεργητικό. Ναι, και ερχόμαστε εμεί πολίτε και το επικροτούμε αυτό. Βεβαίω και, και μπράβο. Η δικαιοσύνη απλώθηκε πάλι. Η του λαού. Η εμπειρία του, ο ο λαό. Που αποφάσισε πάλι ο λαός αφού έχουμε δει όποτε ψηφίζει ο λαό μα. Μα Είτε είναι ψηφοφόρος είτε ένορκο, τι θα ψηφίσει. Το δημοψήφισμα όμω. σωστό. Οπα. Να τα. Αλλά. Στη οσίπλε... σωστή πλευρά τη ιστορία. Αλλά. Τι συνέβη. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Ε, δεν ήταν όριμε οι συνθήκε, φίλε. Ε, ναι, ακριβώ αυτό. Mm. Ακριβώ αυτό. Έλα Αποστόλη στόλμα ακού. Έλασ ακούω. Έλα, ο Συνοφόρο Ομάγκα. Είμαι εδώ και με τη φίλη μου που είχα μέρε στη παράσταση του προηγούμενη εβδομάδα. Οπα. Μα άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, γελάσαμε πάρα πολύ. Και μένα μου άρεσε η φίλη σου. Αλλά έχω κριτική. Μα, Τι άρεσε η φίλη μου, Εσύ τι γενάνε. Κάτι τώρα επειδή γελάει. Έγινε κάτι εκεί που δεν σε έβλεπα. Τι άρεσε το κομπλημένω, παιδί μου, τώρα γιατί να γίνει κάτι. Σού πάμε άρεσε. Δεν σου η θάλασσα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Συνδωτικό. Ό,τι συνέβη ήταν συντροφικό. Συντροφικό. Χαμογελάει, γε, γελάει. γελάει Σαν χαζί γελάει. Θα το θυμάται με, ακόμα. Λοιπόν, έχα. δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Κάνω τα χέρια από την κόμενά μου, ε. Δεν είναι αυτό που νομίζει, σου λέω. Και... Έρχομαι τώρα, κατε, τώρα κατεβαίνω. Αθήνα θα σε σπάσω, ε. Και Πρόκειται. να μην ξέρει τι συμβαίνει, ξέρω εγώ και είναι αρκετό. Άγγελα, δεν ξέρω. Κα, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει τώρα. Γελάει αυτή θα χαζί. Εσύ λε πράγματα που δεν μ' αρέσουν, δεν ξέρω. Δε, Πρόσεξε δε, να το φτιάξει να πατήσουμε. Να σου κάνω ε, μια το... ερώτηση, μήπω τώρα που γελάει κάνει και μπουκλα το, το δάχτυλο Αυτό έκανε τώρα! Δεν το πιστεύω, ρε Μαλάκα! <laughs> αυτό έκανε τώρα! Ναι, Τι είχα πει, ότι αυτό είναι το σινιάλο μα. Τη είχα πει ότι αν με θελήσει ξανά, <laughs> αν θελήσει <laughs> το, το κοκκιμάκι μου. Γιατί μου το κάνει αυτό τώρα, γιατί. Εγώ στο κάνω, αυτή δεν το έκανε. Μαζί το κάναμε. <laughs> Τέλο πάντων, φτάνει τα γελάκια τώρα εδώ για κριτική πέρα. Άλλο μου βγήκε να πούμε, άλλο φρούτο μα βγήκε τώρα. Ας... Θέλει και κριτική ο, ο κερατά. Ε, Παραγγείλαμε, <laughs> ρε Μαλάκα, μα έχετε γράψει στα παπάρια σα. δεν θα έρθουν ρε. Τώρα περίμενα μόλι τι βαρεθούν τα παππάρια μα. Δεν κατάλαβα, εντάξει. Θα τι φοράνε το καλοκαίρι. Και ένα άλλο, εντάξει. Όταν είχε βγει στη σκηνή, τι σταλληνικό χειροκρότημα ήταν αυτό. Καθόμασταν, χειροκροτούσαμε, 10 λεπτά είχαν περάσει. Είχε αρχίσει να μιλάει και ακόμα χειροκροτούσε ο κόσμο. Τι θα γίνει, Ραποστόλη, που ζούμε. Ελεύθερη χώρα δεν είμαστε, δημοκρατία δεν έχουμε. Αυτή η δημοκρατία και η ελευθερία που έχουμε έκανε τον κόσμο να θέλει να χειροκροτάει 10 λεπτά, 15. Ποιο είναι το πρόβλημα. Τέλο πάντων, ναι, το θέμα είναι να μην τον έκανε τον κόσμο να θέλει να σε κάνει τίποτα άλλο. Επειδή με αυτά τα χαμογελόκ και τα λοιπά εδώ δεν βλέπω καταστά. Που δεν μ' αρέσουν. Τέλο καλά. Θα το συνηθίσει όλα Και στην αρχή. Κάττω τα πρέπει. χέρια, Αποστολή. Πρόσεχε, κοιτάω. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε να ξέρει. Δεν θα σα αφήσω από τα μάτια μου. Φίλε μου, πρέπει να μάθει. Δεν έχει οριμάσει ακόμα. Πρέπει να μάθει να είσαι κατά τη ατομική ιδιοκτησία. Εμεί είμαστε. Κάτω τα χέρια από την κόμενά μου, Και να το εφαρμόσει την προσωπική σου ζωή. Συγγνώμη, δεν είναι δικιά σου. Την κόμενά σου. Πολύ κτητικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε κατά τη ατομική ιδιοκτησία. Μοιραζόμαστε. Είμαστε, είμαστε. Μην τα λέσασα τώρα, επειδή θα αρχίσει να με χτυπάει αυτή τώρα, πρόσεξε. Y τα πράγματα por tenerte αντέχουμε. οι Έλληνε, κόψτε από εμά και να τα δώσετε στο ΝΑΤΟ Να τα δώσουμε για εξοπλισμούς Γιατί έτσι εδραιώνουμε τη συμμαχία πάνω απ' όλα. Η Ελλάδα αποτελεί μέλο του ΝΑΤΟ από το 1952. Είμαστε. ένας σημαντικός πυλώνας σταθερότητας στην νοτανατολική Μεσόγειο Είμαστε μια χώρα η οποία συστηματικά επενδύει άνω του 2% του ΑΕΠΤΙ σε αμυντικές δαπάνες θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την δικιά μας αμυντική αποτρεπτική δυνατότητα αλλά και τις δομές της συμμαχίας Μπράβο. αλλά και τις δομές της συμμαχίας Και γι' αυτό μόνο, και γι' αυτό μόνο αξίζει να κόψουμε ό,τι μπορούμε εμείς εδώ να υποστούμε οποιαδήποτε θυσία για να ενισχύσουμε τις δομές της συμμαχία. Γιατί η συμμαχία περνάει δύσκολες στιγμές. Έχει τη Ρωσία από πάνω, μπαίνουν νέα μέλη τώρα, έχει φούργες και έχει μπροστά τη να επιτελέσει ειρηνευτικούς σκοπούς ιερούς, φαντάζομαι. Οπότε να κόβει από εμάς δεν πειράζει, αρκεί να ενισχύουμε την συμμαχία. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Τα όσα έγιναν στο κτέλ Ξάνθη τα ακούσαμε και χθε, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, αν τα έχετε ακούσει. Μπήκε μια κοπέλα με μαγιό το πάνω μέρο. Ο οδηγό, μόλι το είδε εκεί, ταράχτηκε γιατί στα κτέλ, και ειδικά στο δικό του, δεν μπαίνουν ξευράκωτοι. Πήγε εκεί, έκανε ολόκληρο θέμα. Ευτυχώ ήταν και το παλικάρι τη κοπέλα. Κατέγραψε τη συνομιλία. Του είπε ότι ζητούσε να κατέβουνε, επειδή φορούσε το μαγιό από πάνω. Μόνο το μαγιό, Με καλοκαίρι, στο κτέλ για να πάει που Θεσσαλονίκη. Έγινε ένα σοκ τρελό. Όλο αυτό απασχόλησε χθε την εκπομπή του Ευαγγελάτου και βγαίνει στον Ευαγγελάτο ο πρόεδρο των κτέλ Ξάνθη. Είναι δυνατόν. Με ρωτάτε, εμένα, αν είναι δυνατόν, τι πράγμα. Ξέρω, βλέπετε εσεί κάτι που να, να σα φαίνεται παράδοξο, Γιατί εγώ αυτό που βλέπω μου φαίνεται παράδοξο. Καταρχήν το περιστατικό δεν ξεκίνησε από τον οδηγό. Η ασμάρφη του κτέλ Ξάνθη την έκανε εσύ στο φιλαντιστή. Γιατί φόρτωσε ένα κορδόνι σουτιέν. Εντάξει, λάτω κι εσείς κύριε Βαγγελέτη να μην βίνεις στο κραστικό ολεοφορείο της δημόσια κοινωνίας με μαγιο. Μάλιστα, okay. οκ. Εσείς θεωρείτε λοιπόν, ότι λοιπόν, όταν μια κοπέλα βγει στο ολεοφορείο... Κύριε Βαγγελέτη, κύριε με το με τον γεωριάλητο στο, λεωφορε... στο Μισθοκλή. Είμαι η κοστιφόνη Αφρόεδρος. Θα μου ακούσετε λίγο, σας παρακαλώ. Θα σας ρωτώ κάτι. Και να μου υψώνετε τη φωνή, ξέρετε, λοιπόν, δεν yeah, μου λέει κάτι. Ο άνθρωπο αυτό καλά έκανε και η υπάλληλο η ελέγχτρια και ο οδηγό που του κατέβασε από το λεωφορείο επειδή δεν ήταν αντιμετώρινη όπω εκείνο ή θέλετε. Εγώ κατασκευαστεί αν δεν λάθο, τα ξαναδέξα Αυτό που το επεισόδιο που, βλέπουμε, ναι, αυτό το επεισόδιο που βλέπουμε. Αυτό το επεισόδιο βλέπουμε να του κατεβάσουν πήγανε. Καλά τα έκανε. Φυσικά κα... πρέπει να βγάζουν την αστυνομία καλύτερα. Δεν θέλετε λάθος. να μα πατήσετε. Θέλω να πω, στο στοκτέ οι οδηγίε και οι ελεκτέ έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν τα ρούχα. Αν είναι η προκριτική αναδημασία, φυσικά. Ο οδηγό, πρώτη έγνοια και υποχρέωση έχει αυτό το πράγμα: Να ελέγχει τι φορά αυτό που μπαίνει. Άμα δεν του κάθεται το οδηγό, θα γίνει χαμό. Θα τον κατεβάζει κάτω, θα φέρει την αστυνομία, το ίδιο και η σταθμάρχης πριν. Και εδώ είναι ο Θεμιστοκλής Γεωργιάδης όπω είπε, το έχουν οι Γεωργιάδηδε. Ήψωσε και τον τόνο τη φωνή, 20 χρόνια πρόεδρο, ο οποίο υπερασπίστηκε όλο αυτό. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στα κτέλ, ειδικά καλοκαίρι με 37-40 βαθμού, πρέπει να μπαίνει μέσα ευπρεπό ενδεδειμένο. Ε, δεν μπορεί να μπαίνουν Σε λίγο θα ελέγχουν και τα, το κούρεμα Όπως έκανε η Χούντα Και θα κουρεύει επιτόπου τόπου Ο οδηγός πριν μπει μέσα με μια κουρευτική μηχανή Θα κουρεύει τους τετιμπόιδες Τους μαλλιάδες Λαός τώρα μέρος δεύτερον Ναι Άρα, τώρα που θα έδω, ο Νίκος, ο Ένα μπλουζάκι θες; Ο Νίκο ξέρει; Ο Νίκος ξέρει. Τώρα φας το 2-3 λεπτά έρχεται. Έρχεται τον Νίκο; Ε, ναι, έχει και κάτσε, έχει κάτσεस και, και μπλουζάκι από εκεί. Θα φοράμε λοιπόν, κάλτσα και μπλουζάκι μόνο και από κάτω τίποτα; Φυστάβδυ τα παντελόνι. Την κάλτσα τη φοράμε στο ττσυνί; Στες τη φοράμε και με την παντόφλα, ξέρεις, τώρα όλα, όχι αφήμε το πεζοδάσκι με την άλλη. Είναι, γιατί δεν βοδίζει κάτσε, δεν βénει το πεζοδάσκι βελάδες. Τostratou φοράμε, τοostratou την αγκαλίτσα. Α, bravo, αυτό τη φοράω, γιατί στον αγκαπικό κι ο Μαριόλι, είπα Μαριόλι, θες; Δηλαδή που τα κρίζα μαλλιά είναι άλλη πλευρά τη εμπειρία. είναι η άλλη πλευρά τη εμπειρία μα. Τα λίγα γρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρας που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά τη εμπειρία του. Εμάς η άλλη πλευρά τη εμπειρία που έχουμε από τα αυτά που κάνω Τσίπρα είναι το άδειο πορτοφόλη. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά και να πληρώσουμε τη δυνατή που έχουν κάνει. Okay, Οκ, θα το πω, θα, θα, θα στείλω θα λογαριασμό φύρει. να πληρώσουμε. <laughs> Ξέρω τι θα το πεις και μόλις θα πεις θα γίνει αμέσως, αλλά δεν τάξει. Ναι, λοιπόν, να τα αφήσουν αυτά, τώρα, εγώ να αυτό θα τη μαγούλα, ξέρεις. Καλά μαλακάς είσαι. Αυτό. Βγήκε κρεσάργα το απόγευμα το, αυτό το χουντόσπαιρμα και έκανε μια ανάρτηση. Περίμενε, περίμενε, ποιο χουντόσπαιρμα, πιο απ' όλα θα λες. Ε, ο Πλέβρης. Α, ωραία. ωραία. Λε και είναι ένα και... του χουντόσπερ μα στην κυβέρνηση, α πούμε, και το λε και θα το καταλάβουμε. Ναι, θα καταλάβαινε από τα συμπεραζόμενα, αύριο. Από αυτά που θα σου λέγαμε. Ναι, αλλά ήδη σκέφτηκα 5-6. Βάει <laughs> το μυαλό σου και σένα. Λοιπόν. Και βγήκε και είπε, ε, ε, μέσα στο σπίτι μου είναι για να κάνω και τα παιδιά μου και απ' έξω από το σπίτι ε, είναι κάτι ανεμβολίαστο και διαμαρτύρονται. Να καταδικάσουν τα κόμματα. Ρεπουλάκι μου, να καταδικάσουμε. Δεν σου λέω. Αλλά δεν βοηθά Σε ποιο σπίτι από τα 30 είσαι, Ή Λοιπόν. Χιδέο. Πιο Που είπες. Τώρα μπορεί να είσαι οποιοδήποτε από τα Τι να πάμε τώρα με τα σπίτια του καθενό. Σα τα με το που καπνίζει ένα Σημασία δεν έχει πόσα σπίτια έχει ο καθένα. Μην κολλάμε εκεί στον αριθμό. Σημασία έχει πώ το απέκτησε ο καθένα. Αυτό είναι το πώ Το ακριβώ είναι πώ το απέκτησε. Τώρα έχει 50-100-200, άμα οι του πουλάγανε λάδια στην κατοχή, τα σπιτάκια. Εμείς είμαστε μόρφο τη ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρουμε ούτε και ελληνικά ούτε και αγγλικά. Για πες μου εσύ που ξέρεις, ε, πώς λέγεται το Αιγαίο... Στα τουρκικά μέχρι το 30... 2032, πώ θα το λέμε. Τουρκιατζίαν, πώ το λένε. Α, αυτή ωραία να το ακούσουν εκεί πέρα οι ακροατέ του παραπολιτικά, γιατί πολύ σαν φάγανε με το μυθωτάκι. Ναι, αλλά έχουμε ισχυρή θέση στον Νάτο, τέλο. Άμα έχουμε, εντάξει. Mm. Α το πάρουν και το καρταλαιόδρο, α το μου Δεν είναι θέμα. Τι έχει. Όχι και τίποτα. Θα ζήσουμε και χωρί αυτό. Λε και θα μπορούμε να πάμε φέτο εκεί που έχουν πάει τα ναύλα. Πού α, να πα, μόνο τα ναύλα είναι, δεν στα δωμάτια. Αυτή πάνε να βγάλουν τα σπασμένα, όχι μόνο τι καραντίνα. Πάνε να βγάλουν τα σπασμένα για τον πρώτο μνημόνιο. Ναι, Αλλά σου λέει έχει ο Έλληνα γιατί, γιατί πληρώνουν. Σύμφωνα με την προσφορά και τη ζήτηση. Το είπε σήμερα η, η Σταματίνα Τσιντσίλη. Εγώ την προσέχω τη Σταματίνα. Άμα το πει Σταματίνα, τέλειωσε. Παιδιά, συγγνώμη. Η σταματίνα πιάνει τον παλμό του Έλληνα, του Νικόκηρυν. Ξέρει. Ξέρει. ξέρει. Άμα δεν ξέρει, Σταματίνα, ξέρει. Η Σταματίνα έχει η, η ζόρια τώρα, όχι χαζομάρε. Ναι, έχει πληρώσει πολύ ρήτρα αναπροσαρμογή και έχει θυμώσει, αλλά μετά τι πέρασαν. Όλο το ΜΑΔ το κανάλι έχει να λέει για τα ζόρια τη Σταματίνα όταν πρώτο ξεκίνησε. Α, ναι. ναι.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 Και ευχαριστώ πιστεύοι. για αυτή την κατάθεση ψυχής, <συσχύ> <συσχύ> Όχι δηλαδή. Δεν ευχαριστώ. μου μιλάω. Δεν μου μιλά, Δεν μου απαντάω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Πάμε καλά. Όλα καλά πάει, ναι. Όλα καλά. Πάμε μια χαρά. Είμαστε πρώτοι παντού. <συσχύ> Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, Υπερπρώτοι, Δεν γίνεται. <συσχύ> και βγαίνει και το μεικτό ορκωτό τη Λαμία και αθώνει τον κορκονέα. Οι τέσσερι με τέσσερι τρει ήταν οι πολίτε που είναι στο δικαστήριο. Οι κερπαντελίτε, το έχει πιάσει και ένα σοκουρατή στο πρώτο μέρο του λαού. Και ακούσαμε και στην αρχή αυτού του κερπαντελίτε τη Μυτιλίνη. Πώ διώχνανε παλιά τα πλοία, τα, τα σκαφάκια, τα βαρκάκια. Ε, πλοία, όχι ακόμα. Και γενικώ οι κερπαντελίτε μα απασχολούν με αυτήν την συμπεριφορά που έχουν. Οπότε όλο αυτό αφιερωμένο σε αυτού. με άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Και στον διοκτήτης λέω μάλιστα, έχει μπει κάποιος μέσα με μαχαίρι για πύλη και τέτοια. Βλάς εμπόρευμα πόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Καταρχά μη του λέτε Ρωμά, γιατί το Ρωμά είναι και τιμητικό τίτλος για αυτούς τους κατόγηφτους. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά Να μας αφήσουνε στην ορθοδοξία μας. <Τοδοξία> μας καταστρέψει καταθρέψει. Σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, δεν είμαστε φασίστες. Εμείς απλά θέλαμε να διασφαλίσουμε τα παιδιά μας, να είναι υγιείς. με άνθρωπε, κύριε Παντελή Έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη τυβή, τροστροφή, νευματική. Οι Ρωμά δεν έχουν θέση σε μας. δεν είμαι ρασίστρια, είμαι με πνίγει όμω το δίκαιο μου. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις πελά. Πατρίς, και φαμελιά Αυτό το πράγμα που ζήσαμε χθες το βράδυ Είπα ότι πρέπει να πάρω το μαχαίρι και εγώ να βγω έξω να πολεμήσω Γιατί απειλεί τη ζωή μου Τα είναι κατουμεταράκι Τα είναι κατουμεταράκι Έτσι με άνθρωπε Κιλπαντελή Τι κι αν πεθαίνουνε Πάνω στη γη, χιλιάδε άνθρωποι χωρί ψωμί, μαύρη λευκή. Η Ενώ η πατρίδα μα κρύβεται από την οικονομική κρίση, οι θέατε τη φρεσβεία γρηγοδοτούν το Cate Fright. Όχι στη διάλυση τη οικογένεια, όχι στη διάλυση τη κοινωνία, όχι στο Cate Fright. Όχι, όχι, όχι στο Cate. Σου μόνα χάνανε καλά να το όνομα και τον παρά δεν Δες τι πως τρέχουνε σε κάσα τα τα που με άνθρωπε, γυρματελή, σκέβρος εσάπισες στο μαγαζί τι με ότι και την ορμή για τη δραχμή για το πετσί Τα αρκίδια μας! Άμα του αποφαρεστή και άμα είσαι αυτοφέλης Ποιος σου είπε να έρθει εδώ, να μην είσαι σαν καστρομένοι μωροί, είσαι σαν καστρομένοι σαν αρκίδια μας. Εμείς οι γαμίστομεί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μασείς το κουφάρι σου, κλεισμένος εντός. Έχουμε αποφασίσει όλοι οι γονείς ομόφωνα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 Και εσύ τι έδωσες, Παντελή, πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά που να επνέει τη νέα γένεια. Δεν τρώνε κοιρινό, εδώ τι θα κάνουνε, φωτιές θα πέσουν; Λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες και αφήστε, δεν υπάρχουν Άρα, οι μετανάστες. με άνθρωπε, κύρι Παντελή, Έντρο με άβουλε ψιφασουλί, βρώμησε το όνειρο και την ψυχή. Άδιο πετσί, χωρί πνοή. Τα πάντα στι πατρίδε σα, το κιλί μαζί! Έντυμοι, άνθρωποι, νέα γενιά. Φάψτε του έντιμους με στα σπαρτά, και αυτού που φτιάξανε το παντελί. Πολύ και άχρηστος τη γη. Στα live ο Τζαβέλας δεν έλεγε Σπαρτά. Έλεγε θάψτε τους μες στα σκατά. Νομίζω αυτό πρέπει. Με αυτή την πολύ αισιόδοξη εικόνα σας αφήνουμε σήμερα τρίτο μέρος του λαού διαφημής και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σου Αποστόλα, ρε. Γεια χαρά. Τι γίνεται. Καλά. Ήθελα να πω κάτι για τη Σιριζέα που άκουσα χθε. Έλεγε ένα παλικάράκι το οποίο είχε αναπηρία. Θα έχω μια πορεία, ρε, παιδί μου. Γιατί δεν το καταργήσανε εκείνη αυτό για την αναπηρία, να μην κόβεται στα παιδιά αυτά. Με τι να το καταργήσουμε, ένα νόμο και ένα άρθρο, με τι. <στοί> ναι, αυτό, αυτό. Τότε και γιατί δεν πήγε, πήγε. καλά πήγε αυτό. Και αυτό μέσα στην ας γιατί δεν πήγε και αυτό μέσα. Ναι, δεν πήγε πολύ καλά. Α, δεν πήγε καλά, ε. Την <στοί> επόμενη φορά, μωρέ, εδώ θα είμαστε. Ναι, ναι, όλα καλά. Υπερχήσαφί μια που είπα, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, τέλο πάντων, τι θυμήθηκα έτσι μια τώρα που είπε ΣΥΡΙΖΑ. Θυμήθηκα ότι το 15. Γιατί εγώ δεν γέρασα τόσο για να το χάσω. Το 15 τη τράπεζε δεν τη έκλεισαι ο Τζίρα. Οτράκει τη έκλεισε για να εκβιάσει. Πρώτον, Το Τζπρά να εκδιάσει. Τραπεζε πριν. Τσίμα, Περίμενε. Αλλά... Το Τζίπρα να εκβιάσει. Ναι. Επειδή ήθελα να σκύσει στο μυμώνη και να μα κάνει από την Ευρώπη, γι' αυτό. Ναι, επειδή θέλω να κάνει δικά του λένε. Όχι ναι. να ναι. τα λε ολόκληρα. Γιατί θα μα έβγαζε στην πριν γνωρίζει το διαβολικά καλοτ πριν την Ανταμέλεια. Βέβαια, τότε που θα μα έβγαζε τα πήγε... από το τον δημόσιο. Πέτα, φαντάσει όλα, θα βγάλει την Ευρώπη. Πήγε... Νομισμα τοπίο πήγε... κύριε. Θα πήγε... πήγε... πήγε... στον τράπεζα. Και μα πολεμήσανε παγάνε. οι τράπεζε, παίρνει, δεν ήξερε ο τσίπρα. Το κοροϊδέψανε, πλεκτάνει. Ο βαρουφάκι φέρει! Να παίξουμε ξύλο, παπά με το βαρουφάκι στο μαξί μου μέσα. Πέστα! Η κόκκινη γραμμή στο γιακά. Εγώ θα αποκθεί. Εγώ τα είπα, τώρα πέσω τι θε. Είμαι πατρεμένο πάνω από 20 χρόνια με την ωραία ευγιότητα. Ε, βιώτισσα, ε, βιώτισσα. είσαι Έχουμε τα παιδάκια μας, έτσι, την οικογένειά μας ξέρει πόσε υποσχέσεις μου είχε δώσει που δεν τις πραγματοποιήσετε. Καλύτερα να μην δίνεις υποσχέσεις Αν δεν είσαι σε θέση να τι στηρίσει. Σέρεις πόσε και όμως είμαι ακόμα μαζί της Συριζέ αυτή, ε Έχω... Πασόκ βαμένο Πασόκ, πασόκ και δεν υλοποιήσε τις δεσμεύσεις Χλωμό Πασόκ βαμένο Ενώ και τώρα στη αυτή είναι πιο πολύ από μένα, το έχω ξαναπεί. Είναι πιο... Αλλά λέω επειδή έλεγε ο Καλαμούκη, ξέρει πόσε υποσχέσει δεν πραγματοποιείσαι. Α το α, αλλά θα την κρατήσω, θα την κρατήσω, είναι πολύ καλή. Ε, δεν την καλή, είναι, τώρα, την έχει καλάσει έτσι κι αλλιώ, τη έχει καταστρέψει το μέλλον, Άκουσε. το παρόν. Άκουσα όταν είχα το μαγαζί, η γυναίκα μου μέτραγε τα λεφτά στι 10 το βράδυ, στι 12, στι 1, στι 2. Τις λέω τα λεφτά, κάνει ταμείο στο τέλο, το πρωί. 8 η ώρα που έκλεινα, 8 η ώρα κάνει ταμείο. Κατάλληλο, κάνει το σύνολο έτσι και με το μισοτάκι, θα βάλω το μισοτάκι. Και τον Μέχρι στιγμή ο Τσίπρα είναι στο 80 και ο Μητσοτάκη στο 20.